όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Κώστας Τεριόπουλου, Ο Γνωστός και ο Άλλος Άγρας 4. Η εσωτερική περιπέτεια του Άγρα αρχίζει ακριβώς από τη ροπή του προς ό,τι ωραίο, ό,τι καλλιτεχνικό, ό,τι φευγαλαίο από τη μια και από την άλλη προς ό,τι τον αναγκάζει να είναι συνεπής με το χρέος του. Η πίεση του λέει αυτό, το αισθητικό, η ζωή του λέει εκείνο, το ηθικό και η συνείδησή του δεν εννοεί να αποκοιμηθεί. Επιμένει πως χρέος του είναι ένα πράξη Οδηγώντας τον σε μια πολλαπλή ηθική κρίση Σκληρό το χρέος και δεν τελεύει Όμως μια πράξη όλη καρδιά Σαν πειρασμός με αναδεύει Και σαν φώτιά στακλαδιά. στα κλαδιά Η ηθική αυτή σύγκρουση Έχει βέβαια και βαθύτερα τις ρίζες της Να ποιες είναι και παραμέσα οι αντιμαχόμενες δυνάμεις. Τη σαρκός πείσμα, πείσμα κι άλλοι, σε ανικά. Το πνεύμα τυραννή, κι η χλωμή σάρκα αρνιέται. Να ξεριζωθείς σαν τρίβολος κακός, γνώμη αγύριστη και της σαρκός. Μα η σάρκα πόλεμος κι οχρότης. Το πραγματικό του πρόβλημα εντούτης βρισκόταν πολύ πιο πέρα. Πίσω από αυτό το πείσμα της αρκός, πίσω από αυτή τη μάχη με το αντικείμενο και την ηλική πραγματικότητα κρυβόταν ένας δεινό μεταφυσικός προβληματισμός που πότε τον ανέβαζε, καθώς λέει σε ένα αποκαλυπτικό γράμμα του στον Γιώταμή Παναγιοτόπουλο στην πιο συνειδητήν ευγένεια της απελπισίας πότε πάλι τον έριγνε στις πιο βλάσφημες κατάρες, παίρνοντας άλλοτε τη μορφή ενός σκληρού, αιματηρού, βουβού και αναλωτικού χρέους κι άλλοτε προβάλλοντας μια γυμνή άρνηση, προκλητική θα λέγαμε, απίστευτα αλαζονική. Η τελευταία του συλλογή εξάλλου, αν είμαστε προσεκτικοί, μας δίνει και άλλα παρόμοια δείγματα. Αφού έχω τέτοια μαύρα δάκρυα κι άδραξα μόνο εντός μου απαντοχή. Ο πλάστης μου είμαι. Ακέρια είμαι μια χτίση. Πάρεξε μου. Αλλού δεν έχω αρχή. Δίβουλη γνώμη. Ουσία που τα φθαρτά ορίζεις. Θαρείς πως με τον πόνο τους δεν υποφέρεις. Αν ασχημίζουν, μέσα τους και εσύ ασχημίζεις. Θνίσκουν και φανερώνες εθνητοί. Το ξέρεις. Αυτό το πάθο σημειώνει σε κάποιο από τα ανέκδοτα σημειωματάρια του με το οποίο κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή, με κάθε αφορμή και με κάθε λεπτομέρεια αυτό το πάθος με το οποίο γυρεύω να μάθω την αλήθεια που μου στήχησε κόπους και μόχθους και πίκρες και αναρρίθμητα δάκρυα και όμως το νιώθω κάθε φορά να με καίει αυτό το πάθο να το φοβάσαι γιατί με το ίδιο πάθο. Μέσα στην ομορφιά και μέσα στην κακία Μέσα στο βούρκο και μέσα στα διαμάντια Στα δάκρυα του μικρού παιδιού Και στην απεγνωσμένη έκκληση της πόρνης Με την ίδια ανακάμα την ακαμψία Γυρεύω και σένα Και γιατί στο τέλος θα σε μάθω Λύση στο μεταφυσικό πρόβλημα είναι η θέση που παίρνεις. Ο Άγρας δεν μπορούσε να πάρει οριστική θέση. μετεοριζόταν και εκεί. Αλλά να τα αρνηθεί όλα, πέρα για πέρα, δεν το έκανε. Η πάλι του και ο προβληματισμός του ήταν μια πάλη με την έννοια του Θεού και με τη συνέχεια της ζωής ύστερα από το θάνατο. Και αν γι' αυτό δεν κατάφερνε να δώσει απάντηση, όμως η ηθική του για ό,τι έχει σχέση με τούτο τον κόσμο και για τις υποχρεώσεις του σε τούτη τη ζωή δεν γνώρισε ποτέ δισταχμούς και αμφιταλαντεύσεις. Εσύ γράφει και πάλι στα ανέκδοτα σημειωματάρια του Είναι να περιφρονώ τη βοήθειά σου Ο Σάκης μου τη δίνεις όποτε θέλεις Είναι να αφήνω το κακό που του δίνει σώθηση Να κάνει κύκλο περισσότερο αφότι είχε προβλέψει Μα και να δίνω ένα ζεστό, ένα πλουσιοπάροχο χέρι βοήθειας Σε όσους μου το γυρεύουν Να μεταμορφώνω ζωέ ανθρώπων Ακριβώς εκείνο που αρνήθηκες για μένα και στο γράμμα του στον γιώταμή Παναγιοτόπουλο συμπληρώνει. «Έ, λοιπόν, μια φορά που είχα το θάρρος να σχηματίσω και να ασκήσω και να ασκώ τέτοια νηθική, ευγενή και απελπισμένη, χωρίς ξένες αφορμές και ξένες κυρώσεις, εξορίζω τα πάντα από τη ζωή μου και όταν δεν τα βλασφημώ, θέλω να τα γνώ. Ο άνθρωπος μου φτάνει». Και αλλού,